Ιερό Ναό Παναγία Λαουδιγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 13 Δεκεμβρίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Ιβ, του Αγίου Νέα, του το πνεύμα τη Αληθία του Ρωμαϊκού Παραμίθα Πάνα πλήρων θησαυρό στην αριθμή και ζωή σχολή, ελευθέα και σκύνη, ενιμήν και καθάριστον μόσπα, κυρίω στου αριθμού αυτού του Καλησπέρα Θα συνεχίσουμε από, το, από τους λόγους του Γέροντος Πορφυρίου Αναφέρετε εδώ σε κάποια ζητήματα πρακτικά τα σχετίζει με την μετάνια και την πνευματική ζωή Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην έλλειψη χαράς και στην κατάθλιψη που μπορεί να περνάει ο κάθε άνθρωπος. Μας αναφέρει ο γέροντας τους δικούς του, τους, τους, τους, τους, τους δικούς του λόγους για τις αιτίε που μπορεί να προκληθεί η κατάθλιψη στην ψυχή του ανθρώπου και ο τρόπος αντιμετώπισης της λέει συγκεκριμένα συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπο να αισθάνεται θλίψη απελπισία νοθρότητα τεμπελιά αγκηδία και όλα τα σατανικά προσέξτε τι λέει αυτά όλα τα ονομάζει σατανικά γιατί ακριβώς το πνεύμα το αντίθετο όπως το ονομάζει ο ίδιος, αποφεύγει να το ονομάσει συγκεκριμένα, εκφράζεται με την απελπισία, με το αρνητικό πνεύμα, το αρνητικό φρόνημα, την αρνητική διάθεση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο από το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε την πνευματική υγεία ή όχι δηλαδή η ψυχή η οποία καταλαμβάνεται από αυτό το βίωμα, από αυτήν τη διάθεση το είναι σε λάθος δρόμο και αυτό το παρεξηγούμε γιατί συνήθως στην πνευματική ζωή οι πατέρες μας μας μοιρούν για το πένθος και εμείς μπερδεύουμε τις έννοιες μας μιλού για την ταπείνωση και πάλι μπερδεύουμε τις έννοιες. Όταν λένε πένθος δεν είναι μία θλιβερή κατάσταση μη δημιουργική η οποία εμποδίζει στην ψυχή να αναπτυχθεί. Όταν λένε πένθος δεν είναι μία πληγή του εγωισμού μας για τα λάθη που κάναμε. Πένθος είναι η αίσθηση της απομάκρυσης από την πηγή, από την ζωή, αλλά ταυτόχρονα και η αίσθηση ότι αυτή η πηγή μας δέχεται και μας αγαπά και μας προσκαλεί. Γι' αυτό συμπληρωματικά οι πατέρες μας το πένθος το ονομάζουν χαροπιόν πένθος το πιο φαινομενικά αρνητικό βίωμα στην πνευματική ζωή εάν δεν έχει εμπειρία ζωής και θέσεις, δεν είναι του Θεού γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εν παντή θλιβόμενη αλλού στενοχωρούμενοι, η θλίψη που έχουμε είτε η ακούσια δηλαδή η διαδικασία μετανοίας και συντριβής ή την από τα αρνητλυπηρά τα συμβαίνοντα στη ζωή μας, μας γίνονται μια οθητική δύναμη προς τον Θεό και προς τον αδελφό μας αγαπητική που μεταβάλλεται αυτή η θλίψη σε χαρά δεν είναι στενότητα πότε είναι στενότητα όταν το γεγονός το σιλιβερό που μου συμβαίνει το κρατώ για τον εαυτό μου το κλείνω μέσα μου το κάνω ενοχή ενοχή το κάνω το κρατώ μέσα μου το περιεργάζομαι και προσπαθώ με έναν τρόπο δια του νοός μου να το ελέγξω, να το κυριαρχήσω να το ξεπεράσω αυτό λοιπόν είναι στενοχωρία μα αυτόν τον τρόπο δεν κατανοώ τον εαυτό μου, ούτε τον άλλο. Γι' αυτό είναι λεπτά τα, όνια, τα όρια του να κατανοήσω το τι μου συμβαίνει από το κρίσιμο στον εαυτό μου, την ενοχή και την κατάθλιψη. Ωραία, κατανόησα τι μου συμβαίνει, αλλά πώ το διαχειρίζομαι αυτό αλλά και με ποια προϋπόθεση και με ποια αιτία και για ποιον λόγο προσπαθώ να κατανοήσω τον εαυτό μου γιατί φοβάμαι να μην πληγωθώ γιατί φοβάμαι νιώθω υπαρξιακά μετέωρος τον αγνό την πραγματικότητά μου και πρέπει να την ελέγξω για να νιώθω δυνατός ή κατανό τον εαυτό μου για να καταλάβω ότι με χωρίσε από τον άλλο για να ενωθώ μαζί του είναι πολύ βασικό αυτό αυτό και στη σχέση με τον Θεό και στη σχέση με τους αδελφούς μου ωραία έχω μια σχέση φιλική, συζυγική, συναδελφική, οτιδήποτε και γίνεται μια σύγκρουση ένα πρόβλημα γίνεται λοιπόν και νιώθω ότι έχω και εγώ μια ευθύνη ή τέλος πάντων η πάντο, παντων η διαταραξη της σχέσης μου φέρει ένα πρόβλημα ταυτότητας Συναισθηματική ταυτότητα, ψυχολογική ταυτότητα, πώ το τοποθετούμε εναντίον του ανθρώπου. Λοιπόν, θέλω να αναλύσω, να καταλάβω τον εαυτό μου για ποιον λόγο. Γιατί νιώθω ότι άλλο θα με αφομοιώσει, γιατί νιώθω ότι άλλο είναι αντίπαλο και θα κυριαρχήσει πάνω μου και πρέπει να ελέγχω τα πράγματα, νιώθω την ανασφάλεια μου για να ξέρω τι οπλοστάθιο θα χρησιμοποιήσω για να έχω μια ισορροπία στη σχέση. Αυτό είναι στενοχώρια. Αυτό είναι αποκοπή. Αυτό είναι κόλαση. Ή πρόσπαθω να κατανοήσω τον εαυτό μου για να αναλάβω τη δική μου ευθύνη που έφερα αυτόν τον διχασμό, αυτή τη διάσπαση, ούτως ώστε να ταπεινώσει να κατανάβω τον άλλο και να συνενωθώ εμαθήσεις του ξανά. Ας το πάρουμε επίσης και η σχέση με τον Θεό. Η σχέση με τον Θεό μπορεί να διαταραχθεί με διαφορούς τρόπους. Στερούμε την χάρη του που μου έδωσε κάποτε. Ή νιώθω ότι μου έφερε δύσκολα πράγματα στη ζωή μου και δεν τα αντέχω. Λοιπόν τι κάνω προσπαθώ να καταλάβω τι μου γίνεται για να καταλάβω πού με αδίκησε ο Θεός για να αξίζει τον λόγο να έχω αυτή τη σχέση ή δεν τον εμπιστεύουμε πλέον και πρέπει να λάβω τη ζωή μου ή να καταλάβω την πτώση μου να δω μέσα από το στραβό που μου συνέβη τον τρόπο συναλλαγής και σχέσης και συσχετισμού με τον Θεό ή τον τρόπο να κατανοήσω τον Θεό πώ λειτουργεί για να μπορώ να λάβω τα μέτρα μου είναι πολύ δέστε. Ή σε μία σχέση θα μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί ο άλλος για να ελέγχουμε τη σχέση και να κυριαρχούμε ή θα μας ενδιαφέρει τι να καταλάβουμε το δικό μας τραβό για να το διορθώσουμε για να ενωθούμε με τον άλλο. Τι μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν είναι απλά λέμε έτσι μου ήρθε εγώ έτσι δεν θέλω τα αυτά. Όχι. Είναι λάθο. Θα κάνω κουβέντα πρώτα με τον εαυτό μου. Να του καταλάβω όχι για να ελέγχω τον άλλο αλλά για να διορθώσω το δικό μου στραβό που σημαίνει τι να μιλήσω με αυτή την γλώσσα που θα καταλάβει ο άλλος για να γίνω κατανοητός και να συνδεθώ μαζί του. Αυτό δεν το κάνουμε. Γιατί αν μιλήσω τη γλώσσα του άλλου και με καταλάβει μπορεί να μην είναι τόσο κακός Όσο φανταζόμουν πριν και έτσι δεν θα είναι ο νικητής στη σχέση. Θέλω άλλο να είναι ο παρακατιανός. Και αν του μιλήσουμε γλώσσα που θα αναδειχθεί ότι δεν είναι τόσο κακός δεν θα μου συμφέρει. Και τον προτιμώ να είναι εκεί κάτω χαμηλά. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να μιλήσει και να κατανοεί στη γλώσσα του άλλου πρέπει πρωτίστως να καταλάβει το δικό του λόγο, το δικό του τρόπο τη δική του κατάσταση, όλα, όλα, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την οποία καταργούμε μέσα τους εγωισμούς μας, τότε οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτή την απε... απελπισία, σε αυτήν την θλιβερότητα, σε αυτήν την οθρότητα. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα... Αυτά οι άνθρωποι τα λένε ανασφάλεια. Ναι, βρήκαν μία λέξη. Είναι ανασφάλεια όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κέρια σαφώ η λέξη. Αλλά ανασφάλεια από τι. Το ότι δεν είμαι τόσο σπουδός όσο με μεγάλο στο περιβάλλον μου και τώρα γκρεμίζεται αυτό το οικοδόμημα, αυτό το είδωλο που έφτιαξα του εαυτού μου. Ανασφάλεια γιατί αισθάνομαι ότι άλλο δεν με αγαπά τόσο όσο εγώ άξιζα ή τόσο όσο περίμενα ή τόσα όσα του έδωσα δεν θα μου τα δώσει πίσω. Στην ουσία δεν ξέρουμε το μυστήριο της αγάπης. Αυτό είναι παραχαραγμένο και παρανοημένο. Εμείς εννοούμε αγάπη μια φιλική σχέση που θα μπορώ στον άλλο να δίνω και να παίρνω και να με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω, αλλά ποτέ να μην ανέχουμε να πληγώνομαι από τον άλλο. Λέει εδώ η Γερόντισσα είναι πολύ όμορφο στοιχείο για να καταλάβουμε. Λέει γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί εύκολα να πιστέψει αυτό το δρόμο που του έδειξε ο Χριστός. Δεν μπορεί. Σου λέει τότε γιατί είπε ο Θεός αυξάνεσθε και πληθύνεστε, μα γι' αυτό παντρεύτηκες. Μια φορά στην Αμερική κάποιος από ένα ακροατήριο μου το είπε. Και τότε γυρίζω και τους λέω να, σηχώσει, να σηκώσει το χέρι το οποίο παντρεύτηκε για να μην σταματήσει η δημιουργία. Και βέβαια όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Κανείς δεν είχε παντρευτεί γι' αυτό. Για να γίνει συνεργάτης του Θεού στη δημιουργία. Παντρεύτηκες? Όχι. Αλλά επειδή αγάπησες κάποιον και έπρεπε να είναι αποκλειστικά δικό σου. Και όχι για όλο τον κόσμο. Έτσι είναι. Να αυτό που εμείς ονομάζουμε αγάπη εν τέλει είναι αποκλεισμό. Είναι αποκλειστικότητα, είναι τροφοδοσία του ναρκησισμού μας. Γι' αυτό μιλάει κάπου αλλού για την ειδωλοποίηση. Δεν το βρισκω τώρα ίσως μετά. Λέει κάπου ότι αυτό που ονομάζουμε εχάπι είναι. Ψάχνουμε κάποιον στον οποίο προβάλλουμε τον εαυτό μας, θεωρούμε ότι είναι η προέκταση του εαυτού μας και εμείς ικανοποιεί τα συναισθηματικά χατηράκια. ...και νιώθουμε ότι είναι δικό μας κτήμα. Και στη συνέχεια αυτό που ονομάζω αγάπη το κάνουμε είδωλο, το ειδωλοποιούμε, το θεοποιούμε. Στο βαθμό λοιπόν που ικανοποιούνται οι φαντασίες μας οι φαντασιώσεις μας, που βρίσκουμε ένα υποκατάστατο του Θεού τελικά, μας είναι ο έρωτας και αγάπη αρεστός. Όσο αυτό αρχίσει να κρεμίζεται γιατί θα αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι τότε έρχεται το μεγάλο ξενέρωμα και η αρχή της πραγματικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Η αρχή της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου και της έβρεση της αληθινής δηλαδή αγάπης και σχέσης ξεκινά από τη στιγμή που αποειδωλοποιηθεί ο άνθρωπος τον οποίο αγαπούμε. Γι' αυτό τι σημαίνει ο άνθρωπος φοβάται σήμερα η του που προέρχεται. Είμαι τόσο καλός για να με ο άλλο. Είμαι τόσο ισορροπημένος για να γίνομαι αποδεκτός. Μα δεν αγαπη αυτό το πράγμα. Είσαι ανισόρροπος γι' αυτό σε αγαπάει ο άλλος. Γιατί η αγαπη έχει μια άλλη δύναμη, μια άλλη διάθεση. Δεν σε αγαπάει για αυτό που είσαι, αλλά για αυτό που μπορείς να γίνεις. Η πτώση μας είναι αυτή. Ζούμε μια φαντασία, όχι την πραγματικότητα. Ποιο μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο... Φτιάχνουμε ένα σχήμα, μια φαντασία, ο καθένας μέσα στο μυαλό του και οδηγείται σε αυτό. Τι σημαίνει σχέση, η δυνατότητα συνανάπτυξης, η δυνατότητα μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αναπηρία μας, να μπορούμε να αναπτυχθούμε στο αληθινό πλαίσιο της αγάπης. Ποιο μπορεί να αγαπήσει μακριά από τη φαντασία του, γιατί ένα άντρα στα 50 του είναι μπακούρι, γιατί θέλει να παντρευτεί τη φαντασία του, την πρόεκταση του αυτού του έχει και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί μια γυναίκα με ελεύθερη σήμερα, γιατί έφτιαξε μια φαντασία πριν τον πρίγκιπα; όχι το πραγματικό πρόσωπο που θα αγαπήσει. Αυτό ο πρύκηπα σε ένα χρόνο θα έχει διαλυθεί τα εκκρεμιστία του πατρεφίσει. Και αυτή η φαντασία που φαντάζει στην πιο όμορφη, την πιο μικρή κοπέλα την πατρεφίσει. Σε ένα χώρο την βαρεθεί σαν τον παξιλάρος θα την έχεις. Τι θα γίνει μετά. Ποια αγάπη θα υπάρχει. Δεν έχει ο άνθρωπος την οικογέντα να αγαπήσει. Γιατί με ζει μέσα στη μιζέρια του. Μέσα στην κακομοιριά του. Στην κατάθελη ψήν του. Δεν αποκ... Δεν... Και πού είναι η ψήν του. Δεν πόρεσε ο άνθρωπος να αποδεχθεί την πραγματική αξία που του χάρισε ο Θεός. Δεν τη βρήκε ο άνθρωπος αυτή την αξία και ταλαιπωρεί και ταλαιπωρεί διεκδικεί την αξία στον άλλον αληθινή αγάπη είναι να έχεις τέτοια χαρά μέσα σου από την ύπαρξη του άλλου και την χαρά που σου κοινεί ο Θεός για να του δώσεις τα όρια της ελευθερίας να σε αρνηθεί αν δεν έχει την δυνατότητα αν η αγάπη σου δεν αγκαλιάζει αυτό που σε προδώνει και σε αρνείται και επιλέγει ένα άλλο τρόπος δεν αγάπη αυτό το πράγμα. είναι μια φαντασία είναι ένας εγωισμός, τίποτε άλλο γι' αυτό ο Θεός μας δίνει αυτή την αγάπη μας δίνει την ελευθερία ακόμη και να τον αρνηθούμε γι' αυτό είναι αγαπη ο Θεό. γι' αυτό μας ευνηδιάζει όταν θεωρούμε ότι η αγάπη είναι ένα συγκλωδισμός μια αποκλειστικότητα και πρέπει εν να παρατηρούμε αν ο άλλος είναι ο, ο, ο λατρευτής τότε έχουμε πρόβλημα. Στον άλλο, στην άλλη, στον οποιοδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε σχέσης, του δίνεις την ελευθερία και να μην βγει μαζί σου έξω και να μην σε πάρει τηλέφωνο και να καλέσει άλλου και να μην καλέσει εσένα και να μην θυγείς και να τον αγαπάς. Αγάπη σημαίνει να υπάρχει ελευθερία να μην φοβάσαι αν ο άλλο σκέφτεται άλλον και όχι εσένα. Γιατί πάν, σίγουρα θα σκέφτεται κάποιον άλλο καταρχήν. Θα περάσει σίγουρα από το μυαλό του κάποιο άλλο. Όποιο είδε ψευδέστη μόνο επειδή παντρεύτηκε εσύ, μόλι. Είναι μια φαντασία, ένα ψέμα. Και οι συγκρίσει θα μπουν και οι λογισμοί θα μπουν. Έτσι το μυαλό, έτσι το ανθρωπικό είναι, τι να κάνουμε. Αν όμως έχεις την εσωτερική οριμότητα να αγαπήσεις τον άλλον πραγματικά, τότε θα αρχίζει εξαιτίας αυτής της διαθέσεως να βρεθούν τρόποι και λόγοι να αναπτυχθεί η αγάπη. Αντί να καταθλίβεσαι, αντί να συγκρούεσαι, αντί να νιώθεις θυγμένος που να προστατέψεις τον εαυτό σου αναφέροντας όλα τα περιστατικά που συνέβησα με την πιο έντονη λεπτομέρεια, προτιμότερο είναι να βρεις τρόπο να δεις τα πράγματα διαφορετικά να δούμε ε... ποιο είναι το διαφορετικό ο πόνος είναι μια ψυχή. Δέστε πως τι είναι η κατάθλιψη πως τον αλλή ο Γιώργος αγράμματος του δημοτικού ήταν έτσι δηλαδή, ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας δηλαδή τι είναι ο πόνος Δεν είναι κάτι αρνητικό Καταρχήν, η αληθινή αγάπη πάντα περιέχει πόνο. Όσο πιο πολύ αγαπά, τόσο μεγαλύτερο πόνο έχει. Και όσο μεγαλύτερο αγα... πόνο έχει, τόσο πιο... περισσότερο αγαπά. Μα τι είναι η μετάνοια, είναι πόνο. Η απομάκρυνση από τον Θεό είναι πόνος. Και αυτή η αγάπη του Θεού που σε συντρίβει είναι πόνος. Λοιπόν, ο πόνο είναι μια δύναμη τη ψυχή που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και πάθο. Είναι πάθο. Αυτό... Αυτή η δύναμη του πάθου που έβαλε ο Θεός μέσα μα. Λοιπόν, που έχει όμω προορισμό αυτό ο πόνο να κάνει το καλό να ενεργοποιηθεί για το καλό ποιο είναι το καλό την αγάπη, την χαρά την προσευχή να έχει πόνο ο άνθρωπος αυτή η εσωτερική του δύναμη λοιπόν, που θα την στρέψει στους λογισμούς του στη φαντασία του στα είδωλά του ή θα τη στρέψει στην αγάπη, στην χαρά και την προσευχή αντί αυτού λέει, τι κάνει ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική δύναμη. Να! Τι, είναι, τι κάνει ο διάβολο, Αυτή την ψυχική δύναμη που είναι χάρισμα, Εμεί θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και διαφορετικά για να συνεριθούμε. Την ευαισθησία. Ναι, πόνο είναι ευαισθησία. Παίρνει λοιπόν την ευαισθησία ο διάβολο από την μπαταρία τη ψυχή μα και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη. Και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και την ακηδία. Δηλαδή η κατάθλιψη τι σε κάνει Να μην έχει τη δύναμη να κάνεις τίποτα Να είσαι διαρκώς ξαπλωμένος Να σβήνεις και τα φώτα Να βλέπεις τις ειδήσεις τα σε Όλα τα σύριαλ, αυτιά κλπ και, και να περνάει η ώρα και να είσαι στώμα Και να σου έρχεται μια ώρα Να έχει μια έχεις τι να κάνεις Και να αναμασάς τα ίδια και να ανεκρώνεσαι Επαθητικά δηλαδή να ζεις αυτιά, ε. Εάν... Όταν ήμουν ήμουν άρευτος άνοιξαν τη λιώνα σε ό,τι λέγει τα πρωινά Ποοο, τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό που γίνει το πρωί Και ξέρτε είναι ένα φρόνημα τραγικό Και να την άλλη μέρα πάλι το ίδιο πνεύμα έχει Και την άλλη μέρα το ίδιο πνεύμα έχει Μια ένταση, ο άνθρωπο, μια γωνία Και ποιο είναι το τραγικό, όλα αυτά για το τίποτα Όλα αυτά είναι μια φασέρα για το τίποτα, ένα στώροβος για το τίποτα Και όλο αυτό ο στώροβος γίνεται για να μην έρθουμε στην καρδιά μα να συγκινηθούμε από κάτι βαθύτερο ζούμε στην επιφάνεια λοιπόν την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην αστρότητα και στην ακιδεία βασανίζει τον άνθρωπο τον κάνει χμάλωτό του τον αρρωσταίνει ψυχικά υπάρχει ένα μυστικό λέει ο γέροντας. να μεταβάλλεται τη σατανική ενέργεια σε καλή θεωρεί λοιπόν ότι η αρνητική σκέψη αυτή η κατάθλιψη είναι σαν την σαντανική επίρρρεια, ενέργεια και αναφέρει, θα δούμε και σε άλλο κεφάλαιο πώς το αναφέρει και με άλλο τρόπο. Είναι δύσκολο να χρειάζεται και κάποια είναι δύσκολο και χρειάζεται και κάποια προετοιμασία. Προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Με την ταπείνωση αποσπάτε την χάρη του Θεού. <coughs> Δίνεστε στην αγάπη του Θεού. Στη λατρεία του, στην προσευχή. Να πούμε ένα παράδειγμα, καταλάβετε. Όλοι περάσαμε από ένα στάδιο που οι γονεί μα ήταν κάπω μεγάλοι. Οι γονεί μα συνήθω μετά τα 65 του πιάνει, ιδίω τι μανάδε, μια γωνία. Τι θα κάνουν τα παιδιά του, έτσι, μια στενοχώρια. Νιώθουν ότι δεν πέτυχαν στη ζωή, νιώθουν ότι δεν, δεν του προσέχει κανεί. Αν δείτε καμιά μάνα, θα λέει: Ποιο μου δίνει σημασία, <laughs> Τι ζωή είναι αυτή. Εγώ στάσει μεγάλο σε αστία, δύο φορέ και βρίσκει κανεί. Αυτό είναι αρνητικό. Πώς μπορεί να χειριστεί κανεί, Ή θα το καλλιεργήσει αυτό να κλαψουρίζεται για να προσπαθεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των άλλων. Ή με αν δύο φορές ταπείνες δυσκολεύτηκα στη ζωή μου. τον Θεό που έφτασα σε αυτό το σημείο και εύχομαι ο Θεός να μας ευλογήσει. Ανατρέπεται. Αυτό είναι ταπείνωση. Δέστε ότι όλοι ιστορία είναι κάτι πολύ απλό. Σε αντίστοιχη περίπτωση, αν δούμε έναν άνθρωπο που είναι σε μια κατάσταση δυσάρεστη, τι θα κάνουμε εμείς, θα πούμε τον κακό, μοιράσει μακριά από αυτόν. Ή θα προσπάθουμε τον να αναπαύσουμε, να τον ενεργοποιήσουμε, να τον μεταφέρουμε ένα άλλο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό, βλέπουμε ανθρώπους που σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να βρισκόμαστε και εμείς κάποια στιγμή, που μας φταίνουν όλα. Δηλαδή, σαν να εκείνη τη στιγμή έχουμε τέτοια φορήματα που όλα θέλουμε να τα δούμε αρνητικά. Όλα να τα πληγώσουμε, όλα να τα θίξουμε, όλα να τα κατηγορήσουμε, όλα να τα κατακρίνουμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τι κάνει. Παλεύει. Λες το αντίθετο, να το βάλει στη θέση του. Υουχου, θα γίνει μια φασαρία τρικού βέβαια στο καύγαστο, δεν τελειώνει ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθεί να σου ρίχνει πέτρα και να το παίρνει και να χτίζεις σπίτι. Όχι να ρίχνει άλλη πέτρα. Να προσπαθείς λοιπόν με τον τρόπο σου να λιώσεις το φρόνιμα και τη διάθεση του ανθρώπου. Να το μεταφέρεις σε ένα άλλο κλίμα. Και συνήθως ο πειρασμός τι γιορτινές μέρες στα σπίτια έρχεται να προσβάλλει την χαρά. Όταν κανείς κοινωνεί, όταν εξουμοληθείς, έχει λίγο προσεύχει, τότε έρχεται όταν καλά και σου φέρνει μια κατάσταση και σε διαλύει. Και αρχίζεις να χρειέβεις. Όχι δεν θα γρύψεις. Θα καταλάβεις τι γίνεται. Θα περιφρονήσεις αυτή την κατάσταση και θα μεταφέρεις το θετικό κλίμα. Αυτό είναι η ταπείνωση. Αλλά κι όλα, αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει, δεν έχετε αποκτήσει την ταπείνωση. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απόγνωση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή φεύγουν με την ταπείνωση... Ποιο όμω μπορεί να δεχθεί είτε πραγματικά είτε φανταστικά ότι τον θίγει τον περιφαμή ο άλλος επαναστατεί. Μα όταν ο άλλος σε θίγει είναι μια άσκηση ταπείνωσης. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση ο εγωιστής δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα. Να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξει, στενοχωριέται. Νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει η κατάθλιψη. Τι είναι τελικά για το γέρο: Κατάθλιψη. Ένα πληγωμένο εγωισμός που δεν τον αντιμετωπίσαμε, χρόνισε μέσα μα και τον καλλιεργήσαμε. Για παράδειγμα, όταν βλέπει παντού ότι όλοι σε αδικούν και προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό σου. Επαναστατή. και αντί να σκέψει το κεφάλι λέει το λέει πάρα πολύ όμορφα ο αβασδρόθεος λέει πως να αντιμετωπίσουν τους πειρασμού. λέει όπως ο κολυμβητής ο καλός κολυμβητής λέει όταν έρχεται το κύμα τι κάνει δεν παλεύει με το κύμα λουφάζει όταν έρχεται το κύμα μέσα στο νερό φεύγει το κύμα και σηκώνεται αυτό λοιπόν είναι σοφροσύνη όταν όμως ο άνθρωπος δεν αντέχει την παρατήρηση, δεν αντέχει τον έλεγχο και νιώθει ότι διαρκώς είναι αδικημένος και φύγεται, αυτό είναι ο εγωιστής, είναι ο ορισμός του εγωιστή. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με το τι λένε. Οι άνθρωποι γι' αυτόν και πόσο τον αδικούν, και δεν υποδέχεται την κατάσταση. Να πει ρε, παιδάκι μου, τι με διαφύρει άλλο, τι έκανε. Για να δω, έχει κάποια αλήθεια αυτό που να το διορθώσω. Όταν όμω θέτει ως σκοπό ζωή να αποκαταστήσει την αδικία που σου έγινε ή να πείσει τον άλλο ότι σε αδίκηση και πρέπει να σου φέρετε διαφορετικά, αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Μια-δύο-τρει δεν αντέχεται. Φτάνουμε στη Φιλίπης και λέμε για όλα αυτά ο άλλος που με κατήντησε έτσι, που με φορόταν έτσι Ναι, φταίει και ο άλλος Αλλά εσύ αυτό που σου έκανε το διαχειρίστηκες σωστά Το δούλεψες σωστά, το δούλεψες με ταπείνωση, με αγάπη, με προσευχή Μα τότε ήταν, ο, ο, ο, ήταν η δυνατότητα και ο τρόπος να αναπτυχθείς δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος όταν η ζωή του πάει καλά. Έπαρον τους πειρασμούς και ο δύσος οζόμενος. Πάρε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται. Τότε αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Πότε θα αναπτυχθεί όταν όλοι του φέρετε καλά. Μα δεν είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκείνη η στιγμή που ζορίζεσαι, εκείνη στιγμή που έρχεται η δυσκολία, έστω θα κάνεις το λάθος. Σκέψου ποι την επομένη το λάθο. Ζήτα συγγνώμη. Αν σε δικείς ο άλλος μην το κρατάς μέσα σου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα. Όταν ο άλλος μας φύγει στενοχω... και εμείς λέμε με στενοχώρηση που κρατάμε τη μέσα μας. Τι γίνεται. Δεν είναι απλά ένα εγωισμός. Αλλά είναι μια πραγματική μειονεξία. Και όλη μας την εσωτερική αποτυχία... Όλα μας, μας το εσωτερικό κενό την αποσία χαράς προσπαθούμε να τη δικαιολογίζουμε στη συμπεριφορά του άλλου. Ο άλλος που μας φέρεται καλά τελικά είναι η της πνευματικής μας πτώσης. Δεν είναι πραγματικότητα, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέει μου φέρεται γι' αυτό δεν είναι καλά ή έτσι κι δεν σου καλά. Βρήκε τώρα την αφορμή το δικαιολογεί. Γιατί και όλοι μας φέρονται καλά, πάλι δεν είμαστε καλά. Να το δούμε στα υλικά αγαθά. Λέμε υπάρχει φτώχεια, υπάρχει δυστυχία, γι' αυτό δεν είμαστε καλά. Και τότε που είχαμε καλά, είμασταν πάλι. Τώρα έχουμε την κατάθλιψη, τότε είχαμε τι καταχρήσεις. Πάλι δεν είμασταν καλά. Το πρόβλημα είναι μέσα μα. Δεν μας φταίει ο άλλος. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θεραπεύεται με την χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λακτάρα. Λοιπόν, <κυρίζει> τι απλά που το λέει. Τι σημαίνει όμως αυτό το πράγμα. Τι είναι ο Θεός. Για Μας τους περισσότερους είναι ένα όνομα ο Θεός. Μια αφηρημένεια. Τι σημαίνει να αγαπήσει τον Θεό. Μας φαίνεται τρελό. Μα αγαπώ κάτι που είναι χειροπιαστό και αυτό με δυσκολία. Πώς τον αόρατο θέλω να τον αγαπήσω. Πώς είναι δυνατόν να μου γίνει μια ζωτανή πραγματικό Θεός και να Τον αγαπήσω και να Τον λακταρίσω. Όταν έχουν τη δυσκολία και άλλως μας φέρεται άσχημα. Τι κάνουμε εξετάζουμε πρώτα τι μας συνέβη. Μετά τεκμηριώνουμε μέσα μας ότι αυτό που μας έκανε άλλο είναι αδικία. Μετά επαναφέρουμε όλο το παρελθόν και λέμε τι τράβηξα από αυτόν τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια παίρνουμε τηλέφωνο και τον κατηγορούμε κάπου αλλού. Και μετά παίρνουμε και το πνευματικό μας να μας δικαιώσει και να μας παρηγορήσει μέχρι εκεί. Δεν γίνεται αυτό αφορμή προσευχής. Να γονατίσω και να πω. Και αυτός τα χάλια του και εγώ τα χάλια μου και οι δυο είμαστε. Αντί να σκέφτομαι να γονατίσω και να ζητήσω και για τους δυο το έλεος του Θεού. Βεβαίως το να αγαπήσω πραγματικά τον Θεό σημαίνει να έχω εσωτερική αναζήτηση για τον Θεό για την αλήθεια και αυτός ο πόνος της εσωτερική αναζήτησης, της αναζήτησης αρχικά ενό άγνωσης του Θεού ο κόπος και το φιλότιμο που θα δαπανήσω ε, και το προσωπικό κόστος που θα έχω με το ψαλίδισμα των παθών μου, της βόλεψής μου αναζητώντας τον Θεό, ο Θεός θα γλυκάνει την καρδιά μου και σιγά σιγά θα αισθανθώ την παρουσία Του και θα Τον αγαπήσω γιατί Αυτός πρώτος ημάς εγάπησε. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν αυτός δεν μας αγαπήσει. Αλλά πώς μπορώ να αισθανθώ την αγάπη του Θεού όταν στην αποτυχία μου τον ζητώ. Αυτό κατανοητό. Στην προκειμή πριν τι γίνεται. Να ο Θεός πως οικονομεί στα, πνευμα, στα κοσμικά πράγματα εντός εισαγωγικών κοσμικά την εμπειρία της αγάπη του. Εσύ ξεκινάς από ένα πρόβλημα είτε σημαντικό που λέγεται ασθένεια είτε πιο ασήμαντο που λέγεται οικονομική δυσκολία είτε πιο ασήμαντο που λέγεται διαπροσωπική δυσκολία που μπορεί να έχει έναν πληγωμένο εγωισμό μπορεί να έχεις φάει κανένα θηλόπιτα, μπορεί οτιδήποτε και αυτό το πράγμα να σε ταλαιπωρεί να σε θεί να σε στενοχωρεί να με λαχολείς. Και τα σκέφτεσαι και τα αναλύει με το μυαλό σου. Ξανά μικρά λε, τρίπε μου, δεν εντεχό άλλο. Είναι χάλια, θα γονατίσω, θα πω, ελε με θέμα, πω εσύ ξέρει. Από αυτό λοιπόν, το φαινομενικά κοσμικό, όταν κάνω αυτή την κίνηση, ο Θεό θα με γλυκάνει και θα μου δώσει τέτοια χάρη, πως θα ξεχάσει το πρόβλημα που είχα. Και θα μείνω στον Θεό. Και θα αγαπήσω τον Θεό. Αλλά δεν μάθαμε να προσευχόμαστε έτσι. Όλα τα προβλήματα, ποια είναι η αμαρτία μα. Ποια είναι η αμαρτία μα. Ότι όλα τα προβλήματά μας Θεωρήσαμε ότι είναι υπόθεσή μας Κανένα πρόβλημα δεν είναι υπόθεσή μας Δεν μπορούμε Είμαστε ανίκανοι, ανάπηροι Και όταν υποθέσουμε την υπόθεσή μας πιστέψουμε πως είναι η υπόθεσή μας Για να το λύσουμε Θα δούμε πόσο αντιέξοδα θα οδηγηθούμε Η υπόθεση δική μας είναι να το κάνουμε υπόθεση του Θεού Το πιο ελάχιστο πρόβλημα και το τι θα γίνει, αυτό το πρόβλημα θα το δούμε εν Χριστώ Γιατί πάσχει ο άνθρωπο, να ξέρετε τι σημαίνει σε εξομολόγηση. Ο άνθρωπο έχει ένα πρόβλημα, το πιο κοσμικό ή το πιο πνευματικό. Το απομονώνει από τον Θεό. Το κάνει δικό του πρόβλημα. Ακόμα ούτε το πρόβλημα του αδελφού του δεν το κάνει. Ούτε τολμάει στον αδελφό του να το μοιραστεί. Το κάνει δικό του πρόβλημα που πρέπει να το λύσει με τον εαυτό του. Και ψάχνει έναν παπά μαγικά να το λύσει. Δηλαδή να το δικαιώσει. Και τι κάνει ο άνθρωπο, παιδεύεται και ταλαιπωρείται και δεν βρεις και ανάπαυση και μετά αρχίζεις να σκέφτεται και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο και τρελαίνεται ο άνθρωπο και μετά θέλει τα χάπια του πολύ απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι η υπόθεση μας η υπόθεση δική μας είναι να το αφήσουμε με εμπιστοσύνη στον Θεό αυτό λοιπόν η πράξη που φαίνεται κοσμική να ο από το κάθε τι μας φέρνει κοντά Του μας και να αυτή την κοινωνία με τον Θεό. <coughs> και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι πονεμένος, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι καταθλιπτικός, τόσο πιο πολύ δεκτικός είναι. Είδατε τι παλαβά πράγματα γίνονται. Να είστε ο πιο καταθλιπτικός και ας τα προ τον Θεό να είσαι ο πιο ευαίσθητος και ο πιο δεκτικός. Γιατί τι είναι κατάθλιψη όπως είπαμε? Είναι η δύναμη μου μας έδωσε ο Θεός που τη στρέφουμε σε λάθος δρόμο Και ένας άνθρωπος που έχει πολύ κατάθλιψη, έχει πολύ δύναμη μέσα του. Και αν τη στρέψεις των Θεών θα λάβει μεγάλη χάρη. Γιατί δεν γίνεται, γιατί τα θέλουμε δικά μας τα πράγματα. Αυτό είναι εγωισμός, το να θεωρήσουμε ότι η ζωή είναι υπόθεσή μας. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπή στον Θεό με λακτάρα. Η πραγματική, ξέρετε, προσευχή, ξέρετε από όπου ξεκινάει. Από την που ο άνθρωπο προσπάθησε όλα τα ανθρώπινα, ανέλησε όλα τα πράγματα το μυαλό του και δεν βγάλε άκρη. Στο τέλο λέει, Δεν αντέχω Θεό, μου, πέφτω στα πόδια σου. Τότε είναι αυτό η προσευχή. Τότε ξεκινάει προσευχή. η προσευχή. Δηλαδή Ενδεβεβαίω θα μπορούσε να και αλλιώ. Αλλά είμαστε τόσοι που δεν το κάνουμε δηλαδή προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις λέμε έκανα αυτό την επομένη θα προσέξω σκέφτηκα τώρα το δύο θόσο κάντο και να δεις δεν θα τα καταφέρεις πάλι το μυστικό είναι να πεις δεν τα καταφέρνω και παραδείσουμε στον Θεό τότε αρχίζει η προσευχή τότε αρχίζει η σχέση μας με τον Θεό όσο δίνουμε στον Θεό τα 90% και τα δέκα τα κρατάμε εμεί, που είναι η περιουσία μα, γιατί τα καταφέρνουμε, δεν είναι αληθινή σχέση με τον Θεό. Όπω σε μια σχέση, ποιο θα ήθελε να έχει μια σχέση συζυγία που να ξέρει το 90 τη καρδιά του συντρόφου του είναι σε αυτήν και στο 10 κάπου αλλού. Ποιο θα το ανεχόταν αυτό το πράγμα. Αν και μεγάλο το ποσοστό είναι 90. <ΣΣΣ> λοιπόν, έτσι και στη σχέση μα με τον Θεό. Πολλοί άγιοι μα μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά. Με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνε δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελαν να τη συντρίψει ο διάβολος Δέστε, παίρνουν δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελαν να τη συντρίψει ο Διάβολο. Αυτή τη δύναμη μας έδωσε ο Θεός Και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλουν σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού, μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά διότι επιδράει χάρις του Θεού εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσει τη χάρη του Θεού που σε βοηθάει να νοθείς μαζί του χρειάζεται τέχνη όταν δοθεί στον Θεό και γίνεις ένα μαζί του θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει έχουμε λογισμού. Είναι αυτό το αρνητικό που μας ζαλίζει το κεφάλι. Μνησικακίες, Ζήλιε, φθόνους, κακότητες. Χίλια δυο πυρούν από το μυαλό μας και τα καλλιεργούμε. Θα μπορούμε όμως να βρούμε και ένα άλλο δρόμο. Αυτά να τα σταματήσουμε. Να μην τα λειτουργούμε. <κοίλια> να τα κινητοποιήσουμε δηλαδή. Αυτή την αρνητική κίνηση μέσα μας να την ακινητοποιήσουμε να την σιωπήσουμε να την αδρανοποιήσουμε και να στραφούμε ανευλογισμό στον Θεό και να ζητούμε το έλεος Του σιγά σιγά αν αυτή η πράξη είναι αληθινή και κοπιάσουμε λίγο για αυτήν, θα δούμε ότι στην καρδιά μας θα αρχίζει να έρχεται ένα άλλο πνεύμα ένας άλλος αέρας μια άλλη διάθεση. Ο χριστιανός, ξέρετε, ποιος είναι, αυτός που αγωνίζεται. Ποιος είναι αυτός που αγωνίζεται. Το βλέπεις το πρωί να σου μιλάει άσχεμι το βράδυ καλά. Τι σημαίνει, Όχι, δεν είναι τρελός, έκανε αγώνα, τα δούλεψε μέσα του. Ο μη χριστιανός είναι αυτός που είναι πάντα έτσι αλλιώς. Ή πολύ καλό πάντα που άρνε ψεύτες και υποκριτής αδύνατος, αυτός είναι άγιος και αν ήταν άγιος δεν ανάμεσά μα και δεύτερο, είναι τόσο κακός που το κρατάει διαρκώς μέσα του. Άρα ο χριστιανός, ο αλεύριος, είναι αυτός που έχει εναλλαγές γιατί δουλεύει μέσα στην καρδιά του. Είναι πολύ άσχημο και δεν έχει και ενδιαφέρον η ζωή μας και η σχέση μας αν δεν αλλάζουμε, αν δεν έχουμε αλλοιώσεις και καλές και κακές, αν δεν υπάρχει εσωτερική μεταβολή... Όταν δοθεί λοιπόν των Θεών και γίνει ένα μαζί του, θα ξεχάσει το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Πόσο όμορφο κανεί, ξέρει, πόσο όμορφο, πόσο όμορφο. Σε οτιδήποτε συμβαίνει να πει, να πιάσει τον άλλον και να πει Ήμαρτ, δεν λάθο, συγγνώμη. Και να εξηγεί, όχι να το λέει τυπικά. Όχι εκείνο το χριστιανικό, αισθανθήκαμε ότι γίνει μια παρεξήγηση και να ησυχάσουμε. Α συγγνώμη αδελφέ μου, χαζά. Να έχει συνέστηση ή να... γιατί άλλο είναι τρελό και άσεται, που μπορούμε να συγγνώμες <κυρίζει> Αυτό το στιγμή που υπάρχει συνείδηση και να λες τον άλλο ξεκάθαρα και τον άλλο τον ωφελεί και το άλλο τη δίνει αυτές τις προποθέσεις και να το ανάλογο. Έτσι υπάρχει σχέση, έτσι αναπτύσσεται η σχέση. Αυτή είναι η σχέση. Πόσο όμορφος είναι μια σχέση ζυγίας να υπάρχει αυτή η τόλμη. Ξέρετε, τις κοντινές μας σχέσεις τις τι κάναμε χειδέε, τι αποειροποίησαμε. Λέμε τόσα χρόνια μαζί τα έτταρφα, θα μιλάμε όμορφα. Τόσα χρόνια μεγαλώσαμε μαζί, αδελφό μου, μάνα μου, πατέρα μου, άντρα μου, γυναίκα μου, παιδιά μου. Θα μιλάμε με ευγένεια. Εκεί θα ασκηθεί. Ναι, γιατί. Γιατί να μην φέρεσαι τόσο ευγενικά στου δικού σου ανθρώπου και με τέτοια προσοχή και σεβασμό όπω θα αφιερώσουν στον οποιοδήποτε άνθρωπο γνωρίζει πρώτη φορά και με τον οποίο έχει συμφέρον να γίνει μια δουλειά. Και το γλύφει. Γιατί. Μα η καλύτερη δουλειά που σου κάνει ο άλλο είναι ο σύντροφο, μπορεί να περνά καλά μαζί του. Και ω υπουργό, θα σου λύσει το οικονομικό πρόβλημα ή θα σφάλει σε μια θεσούλα. Όλη η ιστορία η ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου, που λέει εδώ ο γέροντα, κρίνει από αυτή την ισορροπία τη σχέση. Λοιπόν, ο πρώτο άνθρωπο που είναι το μέσον και πρέπει να κολακέψει είναι ο δικό σου άνθρωπο πρέπει να αποκτήσουν μία ιερότητα και ένα σεβασμό και μία εκτίμηση. Να μας πονάει όταν χαλάει κάτι στη σχέση μας, ανεξάρτητα αν είμαστε 30 χρόνια μαζί και να έχεις συντόλμη να το βρει, να το βγάλεις στην επιφάνεια και με όχι ένα, με έναν τρόπο σαχλό, αλλά με τρόπο ανδρείο και σου να το καταθέτει και να το εξομολόγεις ο Στη συνέχεια όσο θα φωσιώνεσαι στο πνεύμα του Θεού τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου για να δεις αυτό που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει η ενώνεσαι με τον Θεό και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθεί σε Εκείνον πάνε όλα τα άλλα, τα ξεχνάεις και σώζεσαι. Να λοιπόν, όταν ενωθείς με τον Θεό αυτό είναι το προβλήμα μας. Όλη η ταλαιπωρία στι σχέσεις μας τι είναι, είναι είπαμε και προηγουμένως άλωθη αυτού του κενού. Όταν έχει τον Θεό, τα ξεχνάει όλα και σώζεσαι. Τα ξεχνάς δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπει ότι είναι μία απάτη. Έχει ένα πρόβλημα, βρε παιδάκι Σημαντικό. Φαντάσσεσαι πω είναι σημαντικό. Του μυαλού μα είναι σημαντικό. Όταν ζει τον σημαντικό, όλα τα σήματα σου φαίνονται σημαντικά. Όταν δεν ζει και απουσιάζει ο σημαντικό, όλα τα σήματα σου φαίνονται σημαντικά και πρόβλημα. Λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα και πα τον Θεό κοντά και του το καταθέτει. Όταν πλησιάσει ο Θεός την καρδιά μας και μας συγκινήσει είναι τόσο ευλογημένη αυτή η εμπειρία που τι δεν σε ενδιαφέρει μετά να σου λυθεί το πρόβλημα γιατί καταλαβαίνεις πόσο ασήμαντο πόσο σαχλό ήταν αυτό που εσύ όριζες ως πρόβλημα και αυτό είναι η δυστυχία μας η πτώση μας είναι τα ασήμαντα τα λαμβάνουμε σημαντικά και τα σημαντικά ως ασήμαντα Διάβαζα ένα πήμα το πρωί Κάποιος μου έστειλε ένα βιβλίο και έλεγε «Όταν ε, μνημόνευσα τον θάνατο άρχισα να ζω». Η μνήμη του θανάτου είναι αρχή της ζωής. Και βλέπεις τότε ότι στην αίσθηση του Θεού αυτό που για σένα ήταν προσβολή, δέστε τι γίνεται τώρα, γίνεται το εξής παράδοξο. Ε, νιώθεις τόσο θυγμός που το άλλος ας πούμε σε αδίκησε σε πρόσβαλε και σου γίνεται θέμα αυτό μέσα το ψάχνει το ταλαιπωρείς τον εαυτό σου το στάσεις με χίλιου ανθρώπου, ανθρώπους με το πνευματικό σου, με, με τους ανθρώπους σου και λοιπόν πας προσευχέ. σε γλυκένει ο Θεό και λες έγινε τίποτα, έγινε κάτι τα ξεχνάς τα πάντα και βλέπεις ότι αυτό δεν ήταν πρόβλημα και όχι μόνο αυτό που ήταν θύξιμο το θεωρείς και ως ευλογία και τότε σου δίνει τη δυνατότητα να αγαπήσει αυτό τον άνθρωπο. Μου είχε πάρα πολλέ φορέ να πηγαίνω μοντρούχο στην εκκλησία να λειτουργεί, να είμαι κουρασμένο, δεν ξέρω τι. να γίνει διάφορα από τον νοκορμό να είναι έτοιμο το σφάξω. Λέω: Άντε τα κρατηθώ. Και μόλι τελειώσει η δίκαιη κοινότητα, λέω: Τι έγινε, τίπο, Τι σάχλα με τι ασχολούμαι, λέει στην αρχή. Με τι ασχολούμαι. Τι γίνεται, γιατί. Κοινώνει, τύφει χάρη και λε: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βλέπει πόσο σαχλά είναι τα πράγματα και πώ τα μεγιστοποιεί μέσα σου, δεν είσαι καλά εσύ μέσα σου όταν απουσιάζει ο Θεό. Αποουσιάζει ο γιατί γι αυτό τα βλέπουμε ως πρόβλημα. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Και λέει πολλά πράγματα. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι γι' αυτό. Είναι φυσικά Φυσικά Εκτός αν είναι πολύ έξυπνος Και τα λύνει όλα Και τότε είναι επικίνδυνο αυτό Γιατί θα φτάσει σήμερα να μην έχω να τον Θεό Αλλά θα τρέξει στο ψυχιατρίο Θα σταλέψει τα μυαλά του Αλλά θεωρούμε ότι Είναι ευλογία να συμβαίνει αυτό το πράγμα Να μην μπορεί άλλο και να στρέψεις στον Θεό Βέβαια πιο ευλογημένο είναι πριν φτάσει στο αμίμα στον Θεό για να γλιτώσει το αμήν. να Κοιτάξτε, πραγματικά χωρί σεβασμό το λέω με ενοχλεί, μου μέσα στην καρδιά πολύ άσχημα. Ουθέντε παράξενο, μου παραξενεύει να λέει κάποιο άνθρωπο να μιλήσει τον άλλο για τον Θεό. Τι σημαίνει να μιλήσει για τον Θεό. Θυμάμαι ένα περιστατικό που γίνει σε ένα μοναστήρι στο όρο. Πήγαινε κάποιοι από τον κόσμο, επισκέπτε σε ένα μοναστήρι και μιλούσαμε με έναν εκεί στο Αρχονταρίκι και άρχισε να αφισβητούν τον Θεό. Να έχουν τι ε, ενστάσει του, τι απορίε του. Αρνούν τέλο πάντων τον Θεό. Και ο μοναχός λίγο ταράχθηκε. Και υπάρχει στον γέρο και λέει γέρο αυτή και αυτή τη συμπιστράει τη μετάραξα μου όταν υπάρχει Θεό <laughs> και του λέει γίνοντα γιατί εσύ τον συγνείτε. <laughs> Ήθε να του πει. Άρα δεν είναι ζωντανή σχέση. Πραγματική, τι λέμε τώρα, να μιλήσουμε στον Θεό. Είμαστε μέσα στην αναπηρία στην πτώση μα, μέσα... <laughs> να μην πάρει λέξει, μα γράφουν. <laughs> λοιπόν, είμαστε μέσα στην πτώση μα και εμεί τώρα θα μιλήσουμε στον άλλο για τον Θεό. Μα είναι πάρα πολύ άκμο. Σα να λέει ένα καπιμένοσμού για τον έρωτα λέγονται αυτά, όσο μιλάς για την τον καταργείς τον έρωτα το ζεις, ζεις τον Θεό και αν το ζεις, ό,τι αρπάξει ο άλλος, ό,τι εισπράξει δηλαδή δεν είναι μαθηματικά ο Θεός για να μιλήσεις για τον Θεό οπότε ο καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε στο Θεό είναι να μην λέμε τίποτα για τον Θεό και να ζούμε με υπομονή τον πόνο μας να υφιστάμεθα με υπομονή τις αδικίες είναι αυτό μιλώ για τον Θεό. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο να είναι εύθικτο και μετά Θα μιλήσω για τον Θεό. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο ο δεν ανέχεται μια αδικία που του γίνεται και επαναστατεί και λέει Θα μιλήσω για τον Θεό. Όταν ο άνθρωπο φτάσει η να δουλέψει αυτό το πράγμα, δηλαδή να ανέχεται την αδικία που το γίνεται και συνέχεια να αγαπάω αυτό που τον αδικεί και τον θίγει, τότε αυτή μόνο η πράξη. Εξαγιάζει τον τόπο που κινείται ο άνθρωπος. Εξαγιάζει τον χώρο που καταλαμβάνει. Τότε αυτός ο άνθρωπος αλλοιώνει την ατμόσφαιρα που περιβάλλει τον κόσμο και ο άνθρωπος εισπράττει άλλον αέρα από αυτόν τον άνθρωπο. Όταν όμως εμείς μολύνουμε την ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει και κάνουμε βαριά την γη που μας, ανέχει, μας δέχεται γιατί αντιδρούμε στην αδικία που μας έγινε και μετά μιλούμε για τον Θεό είμαστε ψεύτε. δεν μας ακούει ο άλλος είμαστε υποκριτές, δεν μας δέχεται. Πρέπει να γίνει ανάλαφρη η ύπαρξή μας και αυτή η ίδια η ύπαρξή μας θα ομιλεί στον άλλο. Ναι. Δεν χρειάζεται να του περάσει αυτοί είχαν λάβει το μήνυμα που και είναι σωστό. Τι πολλέ φορέ η κατάθλιψη είναι και στημένη, σικέ κατάθλιψη. Δηλαδή κανεί το παίζει λυπημένο, κακομίζει να το προσέξει. Φεύγει, έρχεται, κλαίει, δίνει την εντύπωση ότι είναι, περνάει αυτό φοβερό το πράγμα που περνάει, που κανεί άλλο δεν περνάει από κοντά του. Προσπαθεί να κινήσει το δεύτερο του άλλου, σου πάει τα νεύρα, κάθετσι παθητικά για να ελέγξει του άλλου. Υπάρχουν δύο τρόποι. κανεί υπάρχει ο πεθυρικός τρόπος που με ένα βίαιο τρόπο και σκληρό εξουσιάζει τον άλλο και άλλο οπαθητικός τρόπος. <laughs> Τα μούτρα. Τι έχεις τίποτα. <laughs> και αυτό να κρατάει μήνες. Αντέχεται αυτό το πράγμα. Ξεκινάς για πλάκα και σου είναι τη συνήθεια μετά και δεν το ξεφεύγεις. <laughs> Πολλές φορές ξεναίκανες από ένα πείσμα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του άλλου και το γίνεται συνήθικη σε φεβεία μετά. Να δούμε κάτι άλλο που λέει ο Γέρδας εδώ, πολύ σημαντικό. Σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτή τη θλίψη όταν δεν είναι το πρόβλημα διαπροσωπικής σχέσης αλλά είναι δυσκολίε δυσκολίες από, τις, από τα λάθη του, από τις αμαρτίες του, από τις φτώσεις του. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίε που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε, συγνώμη τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Μήμαστε είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφηση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του Θάνοντα μέχρι την απελπισία. Ακόμη ξέρετε και αυτό που φαινόμενικά φαίνεται μετάνειο και δεν είναι το να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Μπερδεύουμε τα πράγματα. Υπάρχει αυτό που λένε οι πατέρες μας η αυτομεμψία που στην πνευματική του διάσταση είναι ορθό όμως μπορεί να γίνει και διαστροφή της αυτομεμψίας αυτό που λέμε αυτοκατάκριση, ένα κατηγορό τον εαυτό μου. Αυτό μπορεί να μην είναι μια πράξη μετανοίας, αλλά μια πράξη εγωισμού. Κατηγορώ τον εαυτό μου γιατί δεν τα κατάφεραν. Δεν επιτρέπεται να κατηγορούμε τον εαυτό μας και να το προσβάλλουμε. Γιατί πολύ απλά δεν μας ανήκει ο εαυτό μας. Αυτά τα καμώματα που κάνουμε εγώ που είμαι έτσι κι ξέρω, ξέρουμε ένας χάλιας. Και ποιος σου επιτέχει στο το κάνεις. Ο εαυτό σου ανήκει για να το λες αυτό το πράγμα. Δεν έχει εξουσία πάνω στον εαυτό σου. Εξουσία έχει ο Θεό και δεν πρέπει να προσβάλλεις τον εαυτό σου. Και αυτό το εγωιστικό που κάνει κανεί να φύγεται μπροστά στου άλλου, δίθεν αυτοσαρκάζεται, είναι μια εγωιστική πράξη να δείξει την ότι κάτι αξίζει. Για να κερδίσει την προσοχή των άλλων. Και όταν αυτά τα ίδια, τα οποία κατηγορεί τον εαυτό σου, τον κατηγορεί ο άλλος επαναστατεί. Γιατί είναι ψεύτικα, δεν είναι αληθινά. Η απελπισία και η απόγνωση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα. Για να, του σατανά, για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να το φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακυρία. Αυτό που λέει ο άνθρωπο, με τι μουούτρα να προσευχηθώ με, με τα, τα χάλια μου. Μα εξαιτία τα χάλια, εξαιτία επειδή είχε άλια προσεύχιασαι, ε, άμεσα. Ο άνθρωπο τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χρηστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλό, άθλιος είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε, τώρα τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος Δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος Ένας Δείτε τι έκφραση χρησιμοποιεί Ο αγράμματος γέροντας Ένας άκαρπος αυτοεξεφτελισμός Και συμβαίνει συνήθω Ο άκαρπος αυτοεξεφτελισμός Όταν δεν θέλουμε να πράξουμε Όταν <coughs> δεν ξεκινούμε Από, κάτι, από κάποιο σήμερα Να κάνουμε κάτι, να αντιδράσουμε στην κατάστασή μα. Επαναπαβόμεθα και καλύπτουμε αυτή την ενοχή της αδράνειας και της έλλειψης με αυτόν τον αυτοεξευτελισμό που είναι άκαρπος όλα για αυτόν είναι ρημάδια ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό είναι ψευτοταπείνωση όλα αυτά είναι σημάδια ενός... σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο σατανάς ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει Νομίζει ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του τον εαυτό του. Γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι η παγίδα που στείνει σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του, στην αγάπη του Θεού. Αυτή είναι φοβερά. Αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέφτομαι ότι αμαρτάνω. Δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στενοχωρεί το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Γι' αυτό στη μετάνοια δεν υπάρχει ενοχή στο Πνευματικό το εξομολογούμε τελείωσε να μην γυρίσω πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα από αυτή τη στιγμή και έπειτα όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επικτινόμενος στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δηλία να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό αλλά έλαβε το θάρρος και είπε ζω δε ουκέτη, εγώ ζει ένα Χριστός και το άλλο τι μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού και λέει τα υπόλοιπα και λέει από αλλού ο Γέροντας και τελειώνουμε αυτό έχετε αυτά λει εννοεί δηλαδή την χάρη του Θεού έχετε την ευτυχία των Χριστό τον Παράδεισο και ο σωματικός ακόμα λέει ο οργανισμός λειτουργεί θαυμάσια χωρίς ανομαλίες. Συνδέει λοιπόν την ψυχολογική δυσκολία με το σωματικό πρόβλημα. Η χάρη του Θεού λέει αλλάζει τον άνθρωπο. τον μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες. Ούτε κολίτις, ούτε θυροειδής, ούτε στομάχη, ούτε τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικά. Είναι ωραίο να περπατάς να εργάζεσαι, να κινείσαι και να έχεις υγεία αν, αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία η βάση είναι ψυχική υγεία ακολουθεί η σωματική όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από την έλλειψη εμπιστοσύνης των Θεών και αυτό δημιουργεί το άγχος αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό αν δεν ασχολείστε μετά για πράγματα σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία με το κακό αυτά Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τελειώνοντας. Ωραία. Μία μόνο μία παρα... δύο ανακοίνωση. Το Σαββάτο που έρχεται, 18 Δεκεμβρίου, σε αυτό το χώρο εδώ, στις 7 η ώρα, ο χωρός των Ψαλτάδων της Ενορίας μας θα κάνει μία γιορτή με χριστιανικούς ύμνους και παραδοσιακά κάλαντα. Ότι θέλετε μπορείτε να έρθείτε. Δεύτερο, και που είναι πιο σημαντικό, μας... Κάθε χρόνο κάνουμε ένα έρανο αγάπη. Μα χρήμα... τορίζει η Μητρόπολη. Τα χρήματα που μαζεύουμε από την νοορία τα δίνουμε στου φτωχού αυτέ τι μέρε. Όμω θερούμε σε μια εποχή κρίση το θυρούμε πολύ άσχημο να γίνει κάτι τέτοιο. Και σκεφτήκαμε ότι επειδή οι άνθρωποι δυσκολεύονται, ακόμη και εσεί κάποιοι που είχατε δυνατότητα, τώρα δεν έχετε δυνατότητα. Οικονομικοί δυσκολεύεστε. Και επειδή και το συσίδιο μα γέμισε και θέλει και επέκταση, σκεφτήκαμε να βγάλουμε δύο κουτιά έξω, όσοι μπορείτε, αν θέλετε βοηθήσετε να βοηθήσουμε κάποιου ανθρώπου, όσοι μπορείτε. Διευχόντων να γίνουν πατέρων ημών Κύριος Χριστέ, ο Χριστέως Θεός Σιμών, ελέησον και σώσον ημάς.